Κεφάλαιον Β, σελίδα 226, στίχη 1 σε 20, η γέννηση του Σωτήρους, το χαρμόσυνο μήνυμα στους Ποιμένας, οι άγγελοι δοξολογούν, οι Ποιμένες ανεβρίσκουν το θείο βρέφος. 1. Συνέβη τα ημέρας εκείνας που επικολούθησαν εις την γέννηση του Ιωάννου να εκδοθεί διάταγμα από τον 4 Αύγουστον, όπως εγγραφούν εις τους δημοσίους φορολογικούς καταλόγους όλοι οι κάτοικοι του κόσμου που εκυριαρχείται από τους Ρωμαίους 2. Η απογραφή αυτή ή πρώτη που έγινε εις την Ιουδαία η εποχή που ο Κυρίνιος ή ηγεμών τη της Συρίας, και διακρίνεται από την δευτέραν απογραφή την οποία βραδύτερον ενήργησε ο Αυτός Κυρίνιος 3. Και πήγαιναν όλοι να εγγραφούν εις φορολογικούς καταλόγους, καθένας εις την πόλη από την οποία κατήγεται το οικογένειά του. 4. Ανέβη και ο Ιωσήφ από την Γαλιλαία εκ της πόλεως Ναζαρέτ, όπου έμενεν εις την Ιουδαίαν εις την πόλη Δαβίδ, η οποία καλείται Βιθλέμ, επειδή κατήγεται από το γένος και την οικογένεια του Δαβίδ. 5. Και πήγαινε εκεί για με την Μαρία την γυναίκα που ήταν αραβονισμένη με αυτόν και η οποία ήτο το και ως έγκυος εδηλώθη για να γίνει ούτω και ο κύριος τον οποίον εβάσταζε στου κόλπους της φορολογούμενος από τον ρωμαϊκό νόμο. 6. Συνέβη δε όταν αυτοί ήσαν εκεί να συμπληρωθούν οι μέρε για να γεννήσει αυτοί. 7. Και γέννησε τον πρώτον και μονογενή ιό τη, και τον περιετήληξε με σπάργανα και τον έβαλε μέσα στην Φάτνην, διότι λόγω τη ηρωή πολλών ξένων που ήλθαν να απογραφούν, δεν υπήρχε δι' αυτούς τόπος τόποση των πανδοχίων που εστάθμευσαν για να περάσουν τη νύχτα. 9. Και ειδού, Άγγελο κυρίου παρουσιάστη ευνηδίωση αυτούς αυτού και φω λαμπρών και εξαστράπτων, θείων και υπερφυσικών του περιεκύκλωσε και φοβήθησαν υπερβολικά διότι κατάλαβαν αμέσω: ότι εκείνος ο οποίος του παρουσιάστη δεν είναι το ομοιός στον άνθρωπος, αλλά ύπαρξη ουρανία και υπερφυσική. 10. Και τους είπε ο Άγγελος, «Μη φοβήστε: του αντίον χαρείτε, διότι δου σας αναγγέλω χαρμόσινον είδηση που θα σας προκαλέσει μεγάλη χαρά, η οποία θα είναι και χαρά διόλων των λαών του Θεού». 11 Θα είναι δε χαρά όλου του λαού, διότι γεννήθη σήμερον δια σας Σωτήρ, ο οποίος ως άνθρωπος μεν είναι ομοιός σα, αλλά χρησμένος με το πλήρωμα της θεότητος, ος Θεός δε είναι και κυριόσας. σα. Και γεννήθη στην πόλη του Δαβίδ, προς τον οποίον εδόθησαν επαγγελίε, ότι από το γένος του θα προέλθει ο Χριστός. 12. Και αυτό α είναι εισά σημείον με το οποίο θα αναγνωρίσετε τον γεννηθέντα Σωτήρα. Θα έβρετεν βρέφο ει απλά σπάργανα τυλιγμένων και τοποθετημένων όχι σκούνιαν βασιλικήν ή πολυτελή, αλλά μέσα ει μία φάτνη. Βρέφο δε που να γεννήθει απόψε και να έχει αντικούνια στην φάτνη αυτήν, εν και μόνον υπάρχει στην βυθλαία και τα περίχωρά τη. 13. Και έξαφνα συνενώθη με τον άγγελο εκείνον πλήθο στρατού αγγέλων εξ ουρανού, οι οποίοι ειδοξολόγουν των Θεών και έλεγαν. 14. Δόξα είναι ει τον Θεό, ει τα ύψιστα μέρη του ουρανού από του εκεί κατοικούντα αγγέλου, και ει την υγιή ολόκληρων που είναι ταραγμένη από την αμαρτία και τα βία πάθη τη. Α βασιλεύσει η θεία ειρήνη, διότι ο Θεό εξεδήλωσε τώρα λαμπρό την εύνοια και την ευαρέσκειά του ει του ανθρώπου για τη συνανθρωπίσεω του ιού του. 15. Και συνέβη όταν οι άγγελοι έφυγαν από αυτού και πήγαν ει τον ουρανό, Τότε και οι άνθρωποι, δηλαδή οι πειμένε, íπον μεταξύ των. Α περάσουμε λοιπόν διαμέσου τη παιδιάδο μέχρι της Βιθλέμ και α αυτό που μα είπε ο Άγγελο, ότι έγιναν και το οποίο μα γνωστοποίησε ο κύριο. 16. Και ήλθαν γρήγορα και κατόρθωσαν να έβρουν και τη Μαριά και τον Ιωσήφ και το βρέφο τοποθετημένων ει την Φάτνην, περί τη οποία του είχε νομιλήσει ο Άγγελο. 17. Όταν δε είδον αυτά που συμφωνούσαν με όσα προλίγου είχαν ακούσει, εγνωστοποίησαν λεπτομερώς και τα όσα τους είχαν λεχθεί από τον άγγελο περί του πεδίου τούτου. 18. και όλοι όσοι ήκουσαν εθαύμασαν διόσα λέχθησαν εις αυτούς από τους ποιμένας. 19. Της Μαρίας όμως η εντύπωση υπήρξε βαθυτέρα. Η διαιτήρια αυτή... Όλου αυτού του λόγου ει την καρδία και τη μνήμη τη, και συνέκρινε αυτού προ εκείνα τα οποία από την ώρα του Ευαγγελισμού τη εγνώριζε περί του πεδίου, εμβαθύνουσαν ούτο περισσότερο ει το συντελεστέν μυστήριων. 20. Και γύρισαν πίσω οι στο πίμνιό των και δόξαζαν και υμνολόγουν τον θεών διόλα όσα ήκουσαν από τον άγγελον και όσα είδον τα μάτια των όταν επήγανε στην Βυθλαία και τα οποία ήταν ακριβώ όπω του τα είπε ο Άγγελο.